Καλό μεσημέρι. Mm, αυτός μας έλειπε τώρα. Η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να εξαντλεί διαρκώς νοικοκυριά, επιχειρήσεις, ολόκληρη την κοινωνία. Εκεί; απαντώ εγώ. Η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να εξαντλεί διαρκώ νοικοκυριά, επιχειρήσει, ολόκληρη την κοινωνία. Mm, πολύ ευχαριστώ αυτό. Το διαρκώ είναι εδώ. Το point, όπω λέμε. Το λέει ο κυβερνικό εκπρόσωπο στο press room. Ότι η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να εξαντλεί διαρκώ νοικοκυριά, οτιδήποτε μπορεί να εξαντλήσει. Είναι πολύ θετική η είδηση αυτή. Μα την είπε στο press room χτε. Οπότε εμεί εδώ, ως κανάλι ε, που φέρνει σε εσά τι ειδήσει, θεωρήσαμε. Χρήσιμο να μοιραστούμε και να ακούσετε κι εσεί αυτή την πρόθεση. Δεν είναι μόνο πρόθεση, είναι και πεπραγμένο, είναι πράξη τη κυβερνήσεω. Το έχουμε αυτό στο νου. Είναι κάτι πολύ θετικό, γιατί χρειάζεται μια εξάντληση τη κοινωνία. Κάνει ό,τι μπορεί, είναι η αλήθεια. Η συγκεκριμένη κυβέρνηση για να εξαντλήσει την κοινωνία και τα καταφέρνει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Όμω, ω εδώ μπαίνει ένα τέλο αυτή την εξάντληση, διότι έρχεται η αριστερά, η πραγματική αριστερά, η πιο πραγματική από την πραγματική αριστερά και βάζει ένα τέλο. Ολιγαρχία ή αναρχία. Αποδεχτείτε την ολιγαρχία, την οποία εκπροσωπώ εγώ, ή αναρχία. Να βίτσιαλμαν σότορα Ολιγαρχία ή αναρχία. Με <Τι> τέτοιοραν, αϊτε γουτιαβάν. Όλοι δεμαν, αϊτε συγκρόβα Καλημέρα στην Κωνσταντινούπολη. Καλημέρα στη, στη Λία Γλυκιά μου. Ε, Λιβαδιά, θέλω να έρθω. Έχει ωραία σπινάντερα Και σου βλάγει έχει πολύ ωραία. Ξέρεις. Ξέρεις, τα πρώτα σπινάντερα και κοκορέτσια από τη Λιβαδιά. Λιβαδιά. Από ναι, πολύ δυνατή. Βρέθηκαν αγκαία απα... κανονικά. Αν μπει σε αρχαιολιπιακή αφορή, θα τα δει. Σπινάντερο αρχείο. Ωραία, φίλε. Δεν λέμε ακόμη και ακόμη για σήμερα πάμε για σουβλάκια στη λυμβαδιά. Α τότε λέγανε ο κράτο, ο Περικλής, η Ασπασία όλοι αρχέ. Πάμε για σπλάντερο στη λυβαδιά. Το καλύτερο σπνάντερο. Εμεί, βέβαια μπορεί να είμαστε μια ώρα μια μισή εδώ. Εκείνη με τα κάρα και με τα άλογα θα φτάνα σε πέντε μέρε. Δεν έχει σημασία. Άξιζε όμω το ταξίδι, είχαν και άλλη δουλειά να κάνουν, τίποτα, σκλάβοι κάνα τα βασικά. Και διάλεγα το καλύτερο σπινάντερο. Ο πρώτο αριστερό ήταν ο Βαρουφάκη που μιλά για αναρχία. Που έρχεται όπου να είναι, Η ολληγαρχία. Στην ολληγαρχία βάζουμε όχι. Ε, οπότε στην αναρχία, σύμφωνα με τον βαρουφάκι, βάζουμε ναι. Και ο άλλο είναι ο Βελόπουλο που μιλάει με ακροατές στο ραδιόφωνο γιατί κουράζεται πάρα πολύ, όπω θα ακούσουμε σε λίγο. Και λένε: Θυμάται, του έρχονται στο νου οι θύμησε από τα σπλινάντερα τη λιβαδιά που είναι και αρχαία σπλινάντερα. Δεν ξέρω πώ θα φτιάχνουν τώρα τα σπλινάντερα, γιατί διαβάζω κάτι και ακούω κάτι ρεπορτάζ. Έχουν μειώσει λίγο το ηλιέλαιο, γιατί είναι ακριβό λόγω του πολέμου και δεν θα τηγανίζουν πατάτε ή θα τι τηγανίζουν με ποιο ξέρει λάδια, εν πάση περιπτώσει για να κάνουμε λίγο οικονομία και να γίνουμε επίσης χρηστικοί για αυτά τα θέματα, θα ακολουθήσουμε τις οδηγίες του κυρίου που ακολουθεί. Θα πω στον κόσμο ακούει. Να κλείνετε το φως το βράδυ όταν πάτα κοιμηθείτε να μην γίνετε κλιματιστικό όλη την ημέρα θέλετε να επιλέξετε μεταξύ κλιματιστικού και ελευθερίας γιατί κατά δύο δεν μπορεί να τα έχετε. Να μην γίνεται κλιματιστικό όλη την ημέρα. Θέλε να επιλέξετε μεταξύ κλιματιστικού και ελευθερίας γιατί για να δείτε δεν πετάχετε. Ενοείται κλιματικό. Α μην έχουμε ελευθερία. Κλιματιστικό όμω πρέπει να έχουμε. Είναι τα διλήμματα που μπαίνουν στη σύγχρονη εποχή λόγω και τη αύξηση των τιμών λόγω και τη κατάσταση που επικρατεί Οπότε εννοείται κλιματιστικό. Σκλαβωμένοι 400 χρόνια δεν πειράζει αρκεί να έχουμε κλιματιστικά. Είναι το πιο βασικό νομίζω, αφού μπαίνει το δήλημα. Εγώ πειρα τώρα εσύ. Κάντε ό,τι θέλετε. Και ο κύριο Οικονόμου, κυβερνητικό εκπρόσωπο, πήρε επίση θέση. Η κυβέρνηση αντιμετωπίζει τι διεθνεί εισαγόμενε προκλήσει και ταυτόχρονα συνεχίζει τι εμβληματικέ μεταρρυθμίσει και διασφαλίζουν πραγματική πρόοδο για την κοινωνία και ιδίω για τα νέα παιδιά. Η μόρφωση των παιδιών είναι πάνω από οτιδήποτε άλλο για την κυβέρνηση. Κυβέρνηση και κοινωνία είμαστε με τι βαριοπούλε, είμαστε με την ανομία, είμαστε με τα περιστατικά βία στα δημόσια πανεπιστήμια. Άμπρακα, Άμπρακα, Άμπρακα, βέρνηση και κοινωνία είμαστε με τις βαριοπούλε, είμαστε με την ανομία, είμαστε με τα περιστατικά βίας στα δημόσια πανεπιστήμια. Ε, υπάρχει και παράδοση. θυμάμαι εκείνη την φωτογραφία του Βορίδη με το τσεκούρι. Δεν κρατούσε βαριοπούλα να τα πούμε αυτά, γιατί το δίλημμα του είναι βαριοπούλα ή η βιβλιοθήκη και εδώ ακούσαμε τον κύριο οικονομία, λέει ότι είναι με τις... Βαριοπούλες βέβαια βάζει και την κοινωνία μέσα Θα πω εγώ μεγάλο μέρος της κοινωνίας Δεν είναι όλη η κοινωνία με τι βαριοπούλες Τα λέει ο κυβερνικός εκπρόσωπος, κάνει ό,τι μπορεί Πάμε στην αριστερά όμω, στην πραγματική Πραγματική αριστερά που είναι ο Έκανε και αυτό κεντρική επιτροπή προχτέ, μαζί με το είχε ο ΣΥΡΙΖΑ τη δική του. Είχε και ο Βαρουφάκη, αλλά σε δεύτερη μοίρα, διότι προηγείται το πρώτο κόμμα τη αριστερά. Ακούσαμε χθε του Τσίπρα. Σήμερα έχει έρθει η ώρα του Βαρουφάκη. Ακούσαμε αυτό για την αναρχία και την ολιγαρχία. Κάποια στιγμή πάει να μιλήσει, αλλά κάποιο είχε αφήσει ανοιχτό το Zoom, δηλαδή. Πώ το περιγράψω το Zoom? Στο ίντερνετ, στα διαδίκτυα, είχε αφήσει ανοιχτή την σύνδεση που φαίνεται και πρόσωπο, τη σύνδεση με κάμερα ξεκινήσαν τη μισανθρωπική του πορεία σε αυτή την κοινοβουλευτική περίοδο έτσι όπως την κλείνουνε ξεκίνησαν με η κατάργηση του ασύλου την κλείνουν προεκλογικά με την επίθεση δεν παρακαλώ βγάλτε το zoom σε silent εντάξει όχι ακριβώς εντάξει σε silent Άμα είναι κοσμογυρισμένος ο άνθρωπος, ξέρει να τα εκφράσει και πολύ καλά. Την ίδια ώρα που στο Μέρα 25 έχουν θέματα με τα ανοιχτά Zoom, ο Βελόπουλος, επίσης κόμμα τη αριστερά, αριστεράς, της απέναντι όχθη, αλλά πολύ ελπιδοφόρο κόμμα και όπως βλέπω σε ανωδική πορεία, συγκεντρώσεις, γεμίζει, μιλάει, κάνει διάφορα. Ε, με όλα αυτά λοιπόν που συμβαίνουν εκεί θα τον χάσουμε από ηγέτη. Σήμα θα μα βοηθήσει, λέει, έτσι. Εννοείται, εννοείται, γιατί η φωνή βλέπω okay. δεν βγαίνει. Δεν θα μπορώ να φωνάξω σήμερα να το ξεκαθαρίζουμε για να είμαστε εντάξει μεταξύ μα. Μη μου ζητάτε να φωνάξουμε, αλλά φώναξε πρόκειται να τα ακούσουν όλοι. Παλαιδιά δεν μπορώ να φωνάξω, δεν υπάρχει φωνή αυτή τη στιγμή. Δεν είναι εύκολο, ακούσει τη φωνή μου πώ είναι. Δεν είναι εύκολο. Δεν είμαι πολιτικό όπω οι άλλοι μπερχανάδε. Αλλά εγώ και τι επιχειρίζουμε και τι εκπομπέ μα και τη Βούλη που πηγαίνω κάθε φορά έχω και τι ομιλίε, έχω και το ραδιόφωνο, έχω την τηόραση. Ο φόρτω εργασία. Πολύ κουράζουν γιό. Κουράζουν πάρα πολύ Το βλέπω κινητορία, το βλέπετε. να σας κάνω κοφτερό. Παρακαλώ, με Παρακαλώ, ασχοληθείτε με Παρακαλώ, με Όλα τα άλλα τα καταλάβουμε αυτά που λέω ότι κουράζεται πολύ γιατί κάνει όλα αυτά τα πολύ σημαντικά γιατί έχει εκπομπέ, έχει και στο ραδιόφωνο άλλη εκπομπή, είναι και στη Βουλή, σε ομιλίε. Στο τέλο λέει, ασχοληθείτε εσεί με κυραλυφές. Μα αυτό με κυραλυφές. Δεν οι άλλοι με κυραλυφές. Κάπως του βγήκε με παράξεν τρόπο, εκτός αν έχει βρεθεί και άλλος ηγέτης, δεν ξέρω, στον χώρο της δεξιάς, της αριστερά, που πουλάει κυραλίφες. Οπότε αλλάζει όλο αυτό και έχει δίκιο. Νομίζω από την κούραση, δεν ήξερε τι έλεγε για άλλη μια φορά, ο, ο κύριος Βελόπουλος εδώ, ε, καταγράφουμε την κούρασή του. Δεν είναι μέρες για να κουράζεται κάποιο. Τον έχει ανάγκη ο τόπος. Τον έχουμε ανάγκη όλοι, είναι εθνικό κεφάλαιο, πρέπει να τον προστατέψουν οι γύρω του. Γιατί χρειάζεται η συμβολή του, η συνεισφορά του. Έχει και τα τελοπών, έχει και τι επιστολές του Ισού, όλα πολύ χρήσιμα. Στην ανόρθωση του έθνους και τη χώρα. Πάμε να ακούσουμε τι έγινε τελικά με το. Αν τα κατάφεραν στο ΜΕΡΑ25 στην Κεντρική Επιτροπή και ε, κλείσανε, βάλαν σε silent το Zoom. Ξεκινήσαν τη μυσαλθρωπική του πορεία σε αυτή την κοινοβουλευτική περίοδο έτσι όπω την κλείνουνε. Ξεκίνησαν με η κατάργηση του ασύλου, την κλείνουν προεκλογικά με την. Επίθεση Παρακαλώ βγάλτε το zoom σε silent Εντάξει Όχι ακριβώς εντάξει Φουρέιρα Ιφωλέγανδρος <laughs> της Φουρέιρα Κάποιος άκουγε τη Φουρέιρα Λογικό είναι αριστερή οι άνθρωποι θέλουν να ακούσουν κάτι Να ξεφύγουν Τι να ακούσουν ο Βαρουφάκινος να πώς ακριβώς πρέπει να προσεγγιστεί με αριστερό τρόπο στα όρια του κομμουνιστικού η Ευρώπη, χωρίς να πάθει τίποτα η Ευρώπη, ή παραμένοντας εμείς μέσα στην Ευρώπη, ε, πόσο να αντέξεις, βάζει φουρέιρα και εξεμπερδεύεις, τώρα που είπαμε φωλέγανδρος, δηλαδή θάλασσα, δηλαδή πλοίο, ωραία όλα αυτά που γίνεται στο Ιράν, με τα δύο πλοία τα δικά μας και αυτό που κάναμε και εμείς εδώ, ως δεδομένοι σύμμαχοι, όπως λένε συνέχεια κυβερνητική παρήγγυλαν οι Αμερικανοί ένα, ένα πλοίο Ιρανικών συμφερόντων να το ελέγξουμε διότι είχε παράνομο πετρέλαιο παράνομο πετρέλαιο αυτή την εποχή προς τη Ρωσία οπότε το ελέγξαμε εμείς εδώ και ως αντίπεινα οι Ιρανοί κάνουν τα δικά τους, έχουν καταλάβει, ελέγξει, κατά σχέση, είναι λίγο φλούλο αυτό, τα δύο ελληνικών συμφερόντων πια πλοία Στον Περσικό κόλπο, διότι όταν είσαι τόσο δεδομένο και όταν ανακατεύεσαι στον πόλεμο των βουβαλιών, λογικό είναι να την πληρώσει και το βατράχι. Πάντα το τσιράκι την πληρώνει σε τέτοιε περιπτώσει. Ένα άλλο που μ' άρεσε από τα διεθνή είναι ότι η Ευρώπη μαζεύτηκε και θα έχει κυρώσει, λέει προ τη Ρωσία και άλλε κυρώσει, και απαγορεύεται να παίρνουμε πετρέλαιο, οι χώρε όλε, με πλοία. Ενώ με του αγωγού επιτρέπεται να παίρνουμε πετρέλαιο από τη Ρωσία. Να θυμίσω ότι αγωγού. Πετρελαίου απευθείας από τη Ρωσία έχουν οι βόρειες και κεντρικές χώρες της Ευρώπης. Οι νότιες, εμείς μέσα σε αυτές, δεν έχουμε τέτοιο αγωγό που έχουμε με το πλοίο. Οπότε για άλλη μια φορά την πληρώνουμε επειδή είμαστε στη μεγάλη συμμαχία. Και τρίτο παράδειγμα, λόγω όλων αυτών που λέει η Τουρκία, βλέπω τώρα ο υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας λέει θα θέσουμε θέμα νησιών αν δεν αποστρατικοποιηθούν, βγαίνουν ευχέ. Καλέ διαθέσει, θετικέ ενέργειε. Αυτέ είναι οι δηλώσει του ΝΑΤΟ, τη Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν λένε τίποτα για την Τουρκία. Βγάζουν κάτι, δηλώσει έτσι για να βγούνε. Ο ανθρωποϊπάλυλο των Βρυξελών τι γράφει στο πόδι, που είναι γεμάτε ευχέ αυτέ οι δηλώσει του τύπου. Βρείτε τα, ηρεμήστε, είμαστε όλοι γείτονε. Εμεί δεν κάνουμε τίποτα. Οι Τούρκοι κάνουν. παρόλα αυτά, βρείτε τα. Ωραίε είναι οι συμμαχίε. Ωραία είναι που είμαστε δεδομένοι και προβλέψιμοι, όπω είχε πει και ο Υπουργό Εθνική Άμυνα. Θα βάλουμε μια μεγάλη τελεία σε όλα αυτά γιατί ε, ήρθε μια ανακοίνωση το πρωί όπω εδώ ετοιμάζομαι την εκπομπή, θα σας διαβάσω την ανακοίνωση αλλά λίγο πριν α, θυμηθούμε κάτι. Θυμόσαστε αυτή τη μουσική? Είναι την ταινία Πέτρινα Χρόνια, Παντελή Βούλγαρη, σταμάτησε πανουργάκι τη μουσική, ο Σαλέα εδώ στο Κλαρίνο. Η ανακοίνωση που μου ήρθε πρωί-πρωί έλεγε και λέει: Έφυγε, συσταγωγικά, η συντρόφισα Ελένη Βούλγαρη Γκολέμα. Η κομματικέ οργανώσει του Κουκέ στην Λιούπολη, με θλίψη, αποχαιρετούν τη συντρόφισα Ελένη Βούλγαρη Γκολέμα, που έφυγε χθε από τη ζωή. Η συντρόφη Ελένη μέχρι το τέλο τη ζωή τη ήταν μέλο του κόμματο και παρά την ασθενειά της ήταν στην πρώτη γραμμή. Ο Μπάμπη Γκολέμα και η σύντροφό του Ελένη Βούλγαρη Γκολέμα αποτελούν του πραγματικού πρωταγωνιστές τη ταινία Τα Πέτρινα Χρόνια, του Παντελή Βούλγαρη. Ο γιο του Μιλτιάδη, ένα από του πιο μικρού πολιτικού κρατούμενου, γεννήθηκε στη φυλακή, στι φυλακέ Αβέροφ, όπου κρατούσαν τη μητέρα του επικηρυγμένη σαν κατάσκοπο, η οποία συνελήφθη μετά από 13 χρόνια παρανομία. Που εξελίχθηκε μέσα στην Αντίσταση, στον Εμφύλιο και στη Χούντα και καταδικάστηκε σε 10 χρόνια φυλάξη, όντα έγκυο. Αυτή είναι η ανακοίνωση. Οι Λιοπολίτε ήταν ο Μπάμπη Γκολέμα και η Ελένη Βούλγαρη Γκολέμα. Είναι οι πρωταγωνιστές, κατά λιφό και θέμη Μπαζάκα, στην ταινία του Παντελή Βούλγαρη. Αν την έχετε δει, Περιέγραφε αυτό ακριβώ τη ζωή του. Δεν ήταν και τόσο συνηθισμένη ζωή. Και οι δύο αγωνιστέ στα πολύ δύσκολα χρόνια. Είναι αυτή η δρακογενιά η περίφημη. Στα πολύ δύσκολα χρόνια τα... της αντίστασης, του εμφυλίου, τα μεταεμφυλιακά χρόνια φυλακίστηκαν, ήταν στην παρανομία κρυβόντουσαν δηλαδή, τους κυνηγούσαν πάρα πολλά χρόνια και κάποια στιγμή μπήκε και η Ελένη Βούλγαρη στην φυλακή. Ε, εκεί γέννησε τον Μίλτο το 67 το Φλεβάρι του 67 και ο Μίλτος Ήταν ο πραγματικός πολιτικός κρατούμενος σε αυτό τον τόπο Γιατί ήταν μέσα στη φυλακή Η μάνα του γέννησε μέσα στη φυλακή Το παιδί έμενε τα πρώτα χρόνια μέσα στη φυλακή Μέχρι τα τρία του χρόνια που πάντρεψε του δύο γονείς Ήταν αυτός ο κουμπάρος Του είχαν βάλει μια καρέκλα Τα δείχνει όλα πολύ καλά η συγκεκριμένη ταινία Πολλοί με ξυπασιά περισσή δηλώνουν πολιτικοί κρατούμενοι σε αυτόν τον τόπο και αντιστασιακοί και ξέρουμε και ξέρετε ποιον εννοώ. Ο Μίλτος πραγματικά ήταν παιδί, πολιτικός κρατούμενος που γεννήθηκε μωρό, βρέφος και μεγάλωσε μαζί με όλες τις άλλες συγκρατούμενε μέσα στην φυλακή. Τα επόμενα 5-7 λεπτά θα είναι γι' αυτό το θέμα. Ε, ήξερα σαν οικογένεια, με το Μίλτο ήμασταν και συμμαθητές στο Λύκειο Οπότε τα ήξερα όλα αυτά από νωρί. Η Ελένη μαζί με τον Μπάμπη, οι πραγματικοί δηλαδή πρωταγωνιστέ των Πέτρινων Χρόνων, όχι τη ταινία, τη ζωή, αλλά όλη τη εποχή των Πέτρινων Χρόνων, μιλάνε για τη Χούντα και τη φυλακή. Εγώ ήμουν μέσα όταν έγινε η δικτατορία. Περιμένω φυλακέ αβέρωθεν τότε, είναι εκεί που είναι το δικαστικό μέγαρο τώρα. Το... Τώρα δεν υπάρχει σούπερ δόθη τότε. Ναι. Περνούσαν, εγώ ξεπήσα να θυλάσω το παιδί ανατρίωρο τρία το θύλαζα Και γυνόταν φυλάκι φυλάκοι Μα τι γίνεται λέω ρε παιδί Πώς και τόσο στόρυβος Περνούσαν τα τάνξ Γινόταν η δικτατορία Σηκώδηκα και κατέβηκα τις κάλες Για να πάω να πάρω στο νερό Και μου λέει μια φύλακα η οποία ήταν προοδευτική Και μας στάθηκε σε όλα αυτά τα χρόνια μου λέει έγινε δικτατορία έτσι στα αυτή μου πέρα. Ελένη έγινε δικτατορία εγώ δεν κατάλαβα έτσι λέω τι λες τώρα μου λέει είναι στρατιωτική έξω δεν ξέρουμε και σαν να τι θα σε κάνουν μπορεί να, να σε πάρουν τότε συνειδοποίησα ότι κάτι κακό συνέβαινε πήρα το νερό ανέβηκα πάνω και μετά μας κλείσαν πάλι στα κελιά μέσα φωνάξαν από το μεγάφον όλες να μπείτε στα κελιά μέσα να μη σας πάρει κάποια δέσποτη γιατί ρίχνανε συνέχεια και μπήκα στο κελί έτσι και πήρα το μωρό στην αγκαλιά μου και λέω εγώ είμαι αποφασισμένη για όλα που βλέπετε <laughs> ναι αποφασισμένη <laughs> το Ιέννησος στις είναι 20, μεγάλωση, 20 το Φλεβάρις <laughs> 21 του Απριλίου γίνεται η Τιτατορία και έτσι το κράτησα στην αγκαλιά μου και λέω εγώ είμαι αποφασισμένη για όλα εσένα τι θα σε κάνω αν έρθουνε Εδώ μέσα. Μα επισκέφθηκε ο πατακό μαζί με τον τότε ήταν υπουργό δικαιοσύνη, μια κουστοδία στρατιωτική. Και εγώ είχα το παιδί, ήταν και άλλε πολιτικέ κρατούμενε, δεν ήμουν εγώ μόνο. Και ρώτησε αυτό, Τι νοσεί αυτό το παιδί, Τι είπα εγώ, δικό μου. Α, μου λε, εσύ είσαι εσύ το φίδι. Τώρα θα δει, λέει, θα στο πάρουμε το παιδί, και γιατί εσεί οι κομμουνιστέ φτιάχνετε γενίτσαρου, δεν φτιάχνετε ανθρώπου. Οι φυλακέ Αβέροφ ήταν εκεί που είναι στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, εκεί που είναι σήμερα ο Άριο Πάγο. Ένα πολύ ωραίο κτίριο. Πολύ ωραίο αισθητικά και αν το δεις σε φωτογραφία, γιατί μέσα έχουν μαρτυρήσει, έχουν πεθάνει άνθρωποι, έχουν φυλακιστεί, βασανιστεί. Ένα τόπο μαρτυρίου. Αλλά σαν κτίριο, αν το δείτε σε κάποια σκίτσα φωτογραφίε, ήταν ένα αξιόλογο κτίριο. Θα μπορούσε, αν ήταν ένα κράτο που τα προσέχει όλα αυτά, ακόμη και αυτά τα μαρτυρικά. Του τόπου Μαρτυρίου, να του εντάξει στην μετέπειτα ζωή τη πόλη, αλλά εδώ επικράτησαν άλλε λογικέ. Καμία αντίρρηση, αυτό είναι το λιγότερο. Ακούμε την Ελένη Βούλγαρη Γκολέμα, πώ μαζί με τον άντρα τη, τον Μπάμπη, έφυγε το 14, ο σύντροφό τη, ο Μπάμπη, περιγράφουν εκείνα τα χρόνια. Ε, είχε φυλακιστεί επί δημοκρατία, δηλαδή δημοκρατία, δεκαετία 60, δεν το λε και πολύ δημοκρατία. Τη βρήκε η Χούντα μέσα στην φυλακή και εκεί γέννησε το. 67, 67 Φλεβάρη γεννήθηκε το παιδί, το βλέπουμε και στην ταινία και δύο μήνες μετά, τρεις, μισή μήνες μετά, ήρθε η Χούντα 21 Απριλίου Μετά χρόνια έπρεπε να δοθεί όνομα στο παιδί, δεν ήταν όπως σήμερα το είχαν δηλώσει ως εξόγαμο οι αρχές, παρά το ότι γεννήθηκε στη φυλακή Σαβέροφ μέσα και έπρεπε να γίνει γάμος των γονέων, οπότε έγινε ο γάμος μέσα στη φυλακή Έγινε και ο γάμος μέσα στη φυλακή Με υποθέσεις. Καλά έγινε ένας γάμος που γονατίσαμε εμείς. Μας έφτασε το παιδί με τον παπά σε αυτή την κατάσταση. Είχαν ανέβει όλοι οι φυλακοί και πίνικες, πρέπει να πω αυτό. Μ, ήταν καμώς. τα κελιά και ήταν τα παράθυρα ψηλά και βάλανε κρεβάτια από κάτω τα κοντά. είχαν ανέβει απάνω στα παράθυρα όλες και φωνάζαν κάτω η Χούντα, Ελένη, Ελένη έτσι και αυτά και τραγούδισαν οι πολιτικές κρατούμους τι ωραία που είναι αγάπη μου. Μαι. δείχνει και πως επικοινωνούσαν από το ένα κτίριο που ήταν οι γυναίκες με το άλλο κτίριο που ήταν οι άντρες βγαίναν στα παράθυρα σιδερόφρακτα παράθυρα και είχαν ένα πακέτο τσιγάρα και λευκό το πίσω μέρος και γράφανε στον αέρα τα γράμματα σχηματίζανε με μεγάλες κινήσεις και διάβαζε ο, ο απέναντι το δείχνει πολύ ανάγλυφα πολύ χαρακτηριστικά διάβαζε τη, τη λέξη που σχημάτιζε παραμένουμε στο ίδιο θέμα, παραμένουμε στο ίδιο θέμα. Πηγαίνοντα μέχρι τη Θεσσαλονίκη πριν ξαναγυρίσουμε κάτω στην Αθήνα. Για 5-6.000 ευρώ, κύριε Νίκο, χάνετε το σπίτι σα. Ναι, ναι, κάποιο το χτύπησε, παιδιά. Δεν προσπαθούν να βρουν ποιο είναι, να του μιλήσουμε. Να, να κάνει πίσω τουλάχιστον, να μα μείνει το σπίτι. Και α γίνει, δεν θέλω ούτε διαγραφέ, τίποτα. Μια ρύθμιση να γίνει σωστή με την τράπεζα. Να πληρώνω μια δόση και να ζούμε λίγο με αξιοπρέπεια. Έχει 74% αναπηρία. Τους θέσατε το ζήτημα ναι, αυτό. Ναι παιδιά ναι. Το έθεσα βέβαια στην τράπεζα και το ξέρανε. Η γυναίκα σα αντιμετωπίζει ένα σοβαρό πρόβλημα. Έχει 74% αναπηρία. Τους θέσατε το ζήτημα ναι, αυτό. Ναι παιδιά ναι. Το ένθεσα βέβαια στην τράπεζα και το ξέρανε. Εγώ από το 2006 μέχρι το 2014 τους πλήρωνα 700 ευρώ κάθε μήνα. Δηλαδή από το 2014 και μετά αδυνατούς. 9 χρόνια. Ναι ναι. Και λέω τώρα τι έγινε ρε παιδιά λέω, αυτά εδώ τα λεφτά που έδωσα εγώ. Με τραν στο κεφάλι, όχι λέει, αυτά ήταν για του τόκου. στην παρανομία ε, με επικυρίσουν τότε σαν κατάσκοπο και ξεκινάει μία απορία της παρανομίας περίπου 13 χρόνια όπου λοιπόν ο δεύτερος σταθμός ήταν ότι με συλλαμβάνουν με την κατηγορία της κατασκοπίας και μπαίνουν στη φυλακή Η Άνεμη Θίελες ένα τραγούδι εμβληματικό ενώνει Την φωνή τη Ελένης Βουλγαρή που περιγράφει την ζωή τη τον αγώνα τη με τη φωνή ενός ανθρώπου σήμερα στη Θεσσαλονίκη που του πήραν το σπίτι που έγινε πληστηριασμός, που η γυναίκα του έχει 74% αναπηρία που πλήρωνε ο άνθρωπος, που δεν θέλει να του χαριστεί τίποτα, που θέλει να κάνει διακανονισμό όμως όλα αυτά είναι ψηλά γράμματα, κάποιοι αγωνίστηκαν πριν δεκαετίες και αγωνίζονται και σήμερα και κάποιο χάνει το σπίτι του Ακριβώ σήμερα, κάπω μου βγήκε και ήθελα να τα βάλουμε δίπλα-δίπλα όλα αυτά. Και συνειδητοποιούσα το πρωί που τα άκουγα ότι υπάρχει η ζωή, αυτό που ζούμε όλοι, και υπάρχει η ζωή με νόημα και ουσία. Όλο μαζί όμω, ζωή με νόημα και ουσία. Η πρώτη περίπτωση ζωή τυχαίνει στον καθένα μα. Τυχαίνει να ζήσουμε. Γεννιόμαστε, πορευόμαστε. Τυχαίνει να γεννηθεί, τυχαίνει να υπάρχει, να ζει, να παρατηρεί, να τρώ, να κοιμάσαι μέχρι να τελειώσει. Αφημένα όλα στην τύχη. Υπάρχει και η δεύτερη περίπτωση όμω, η ζωή με νόημα και ουσία, η οποία δεν τυχαίνει. Την επιλέγει. Προφανώ η πρώτη περίπτωση είναι πιο εύκολη. Η δεύτερη είναι δύσκολη. Να επιλέξει να έχει ζωή με νόημα και ουσία. Όταν αυτό το νόημα και αυτή η ουσία συνδέεται με του άλλου, με του κοινού αγώνε, τα κοινά οράματα, το κοινό πείσμα και το κοινό χτίσιμο, τότε κάτι συναρπαστικό συμβαίνει. Προφανώ είναι και πολύ δύσκολο όλο αυτό. Αυτοί οι άνθρωποι, σαν την Ελένη και χιλιάδε άλλου αγωνιστέ. Τη δρακογενιά, όπω του λέμε, επέλεξαν. Δεν αφέθηκαν στην τύχη, δεν άφησαν τίποτα στην τύχη, επέλεξαν. Δεν άφησαν τίποτα να πάει μόνο του, δεν έζησαν κατά τύχη. Προσπάθησαν να καθορίσουν του όρου τη δική του ζωή, μέσα από ένα λαμπρό, τίμιο και δίκαιο, κυρίω δίκαιο αγώνα. Έζησαν όπω αξίζει να ζει ο άνθρωπο, χωρί να λογαριάζουν το θάνατο. Όλε οι ιστορίε όλων αυτών των ανθρώπων, αυτό ακριβώ δείχνουν. Κάτι χαρά και την τύχη, όπω σα είπα να σταθώ δίπλα σε αυτού του ανθρώπου. Και στους συγκεκριμένου, αλλά και σε άλλους αντίστοιχους, σε διάφορα μέρη, σε συγκεντρώσεις, σε σπίτια, σε πορείες. ξέροντα την ιστορία τους όλων αυτών, όταν ήμουν δίπλα τους να πάνω τους κλεφτές ματιές. Τους κοίταγα, τους παρατηρούσα, να δω πώς αντιδρούν, πώς μιλούν, να δω τα μάτια τους σε διάφορες φάσεις. Όταν με κοίταζαν, κοιτούσα αλλού, το κλασικό, δεν έκανα ή έκανα ότι δεν συμβαίνει τίποτα, γύριζα το κεφάλι, αλλά πάντα προσπαθούσα να βουτήξω στην ιστορία τους, στην παρανομία, στη φυλακή, στο μυαλό τους, όταν τους συνελάμβαναν, όταν τους βασάνιζαν, όταν τους εκβίαζαν, όταν τους αμπάρουναν στο κελί, όταν τους ζητούσαν, κυρίω όταν τους ζητούσαν, όπως έκαναν τότε και συνηθίζονταν, να υπογράψουν δήλωση μετάνοιας. Και μου λέει, κυρία Βουλγαρή, ένα πράγμα θα σας πω, ο άντρας σας είναι έξω. Είχε βγει ο Μπάμπης το παιδί σου είναι έξω. Ε, κάνε μια, μια υπογραφή, πες ένα ναι, έτσι, με το κεφάλι και θα σε βγάλουμε. Θα σε βγάλουμε, θα σε αποφαλεκίσουμε. Και τότε το τάπαμε εκεί πέρα, του λέω, κοίταξε να δεις. Τέτοιο πράγμα μην από μένα. Όχι κοντά 8 χρόνια που έχω καθίσει μέσα, αλλά τόσα να καθίσω δεν πρόκειται να βγω έξω με αυτόν τον τρόπο που θέλετε εσείς. Θέλω να δω το παιδί μου με ψηλά το κεφάλι, να, μην, να το κοιτάζω και να μην τρέπουμε. για τον άντρα μου. Εδώ είναι η Ελένη Βουλγαρή, αυτή που έφυγε χθες από τη ζωή. Και μου έρχεται στο νου μια άλλη κυρία. Που επίση ήταν μελοθάνατη, στο κελί των μελοθανάτων, η κυρία Μαρία Σιδέρη την έχουμε ακούσει πολλέ φορέ από εδώ, έφυγε από τη ζωή με το χειμώνα, η οποία ήταν κρατούμενη στι ίδιε φυλακέ, στι φυλακέ Αβέροφ, μάλιστα ήταν και η διευθύντρια τη Χοροδίας των φυλακών, για το ίδιο ακριβώ θέμα, αυτό το απόσπασμα, επειδή σε όλου του κρατούμενου, κομμουνιστέ κρατούμενου, ζητούσαν οι αρχέ με διάφορου τρόπου να υπογράψουν δήλωση μετανία. Εσεί άρα μαζί με τους 17-18 άτομα καταδικαστήκατε σε θάνατο. Σε θάνατο. Εσεί είχατε ειδική Πα, κατηγορία όμω. Παμψηφία. Παμψηφία, αλλά ειδικο, ειδική τιμή στην καταδίκη. Πόσες φορές ήταν ο θάνατο, Πεντάκες. Σα είχαν ζητήσει αυτά τα 14 χρόνια στι αβέροφτε φυλακέ να υπογράψετε. Βεβαίω, βεβαίω. Και, και ο δικηγόρο μας ακόμα και εκείνο μα έλεγε να υπογράψουμε, να, να ελωτώσουμε την ποινή, ποινή μα. Με καμιά δεν έκανε. Δεν περνούσε από το μυαλό, δεν είχε περάσει από το μυαλό να κερδίσω Όχι. τη ζωή μου. Είμαι νέο άνθρωπο να ζήσω. Όχι. Γιατί. Όχι. Γιατί πούνοσε με αυτού που πήγανε. Και μια ένα τρίτο παράδειγμα. Ε, αντάρτης στην ομάδα του Βελουχιώτη, Γιάννης Οικονόμου, καπετάν Γιανούτσο. Δήλωσε να κάνει, να υπογράψει. δήλωσε ότι αυτά που έκανε ήταν έγκλημα. Να υπογράψω. Και θα γράφω αυτοί Όταν έφτασα στο στρατοδικείο. Υπόγραψε εδώ, hey, του γερμανικού και το. είπα: Πατέρα, να φύγει. Λάθο πόρτα χτύπησε, του λέω. Εγώ έκανα αγώνα και πίστευα και πιστεύω γι' αυτό. Τον αγώνα που έκανα. Δεν έκανα προδοσία. Και μου λε, να γίνει προδότη να υπογράψω. Να με εκτελέσει. Πεβάριε. Χιλιάδε εκτελεστήκαν. Και ακόμα, τι έγινε. «Κι ένα ακόμα. Τι έγινε, αυτό ακριβώ. Και όλα αυτά τα λέμε σήμερα, 31 Μαου. Γιατί σαν σήμερα το 1957 ο στρατηγό του Ελλάς, στέλεχος του Κουγά και βουλευτής της ΕΔΑ τότε, Στέφανος Σαράφης, δολοφονείται στη λεωφόρο Αλίμου από αυτοκίνητο τη Αμερικανικής Στρατιωτικής Αποστολής που οδηγούσε ο Αμερικανός Μηνίας Μάριο Μουζάλι. Όλα αυτά μαζί. Ακούγοντας εδώ τους ανθρώπους να λένε ότι με τίποτα δεν θα υπέγραφαν, δεν θα έδιναν δήλωση μετάνοιας. Μαζί με τα χιλιάδες άλλα παραδείγματα, Ανθρώπων, απλών ανθρώπων όπως όλοι μας που προτιμούσαν να χάσουν τη ζωή τους και πολλοί την έχασαν, ε, πέθαναν, σκοτώθηκαν, εκτελέστηκαν για να μην υπογράψουν ε, δήλωση μετάνοιας. Συνειδητοποιώ ότι κάνουμε και εμείς πολλά εδώ, η διά μας γενιά, εγώ, εσείς όλοι μας και όλα αυτά είναι ένα τεράστιο λαμπρό τίποτα μπροστά σε αυτά που έκαναν οι προηγούμενοι. Βεβαίω να μην χρειαστεί να ζήσουμε τέτοιε πολύ δυνατές στιγμές ώστε να. Κάνουμε τον απολογισμό και τι, το τι ακριβώς θα γίνει τότε Τουλάχιστον μια αισιόδοξη σκέψη μετά μου έρχεται καπάκι Ότι διατηρούμε να μένει τη φωτιά που με τόση στοργή μας παρέδωσαν και μας παραδίδουν Ποιοι μας τις παρέδωσαν όπως λέει και ο Μπάμπης Γκολέ μας οι στρατιές Δεν είναι ο Μπάμπης και η Ιλένη και το παιδί του τα πέτρινα χρόνια Πέτρινα χρόνια το έχω ξαναπεί και το επαναλαμβάνω Είναι μια ολόκληρη στρατιά ε, που αγωνίστηκε για ένα καλύτερο αύριο. <Το> Εδώ η Ελληνοφρένια. Όπως κάθε μέρα, μια με δύο, από τα παραπολιτικά, 90,1, 2, 11, 10, 80, 8, 80, το τηλέφωνο επικοινωνίας, το mail, radio, παπάκι, παραπολιτικά.gr, ο Δημήτρης Κύρικος ρυθμίζει τον ήχο. Θα πάμε να ακούσουμε διαφημίσεις, γιατί έχουμε πέσει λίγο έξω. Άξιζε και δεν πειράζει. Διαφημίσεις και μετά θα ακούσουμε το λαό και τα υπόλοιπα. Καλό μεσημέρι. Mm, αυτός μας έλειπε τώρα. Η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να εξαντλεί διαρκώς νοικοκυριά, επιχειρήσεις, ολόκληρη την κοινωνία. Mm, πολύ ευχάριστο αυτό. Να εδώ μήνυμα Κροατή. Λέει Ζω για τη στιγμή που ο Γιάννη Μαραγδί θα γυρίσει ταινία με τον έξι μηνών πολιτικό κρατούμενο Κυριάκο στα υγρά και ανήλια γαρετιρέ τη Μον Μάρτιν. Γράφει στο Παρίσι. Είναι Μον Μάρτι, Δεν είναι Μον Μάρτιν. Και δεν μέναν στη Μον Μάρτιν. Σύμφωνα με τι διηγήσει, μέναν στην οδό Μυραμπό ένα στο 16ο διαμέρισμα. Το ψυχικό του, του, του Παρισιού. Είναι το πιο κυριλέ. Διαμέρισμα, γιατί έτσι χωρίζεται το Παρίσι, σε διαμερίσματα είναι το πιο κυριλά. Εκεί κάνανε εξορία οι άνθρωποι. Και αν χρειαστεί νέος μαραγδής, φαντάζομαι κάποιος θα γυρίσει την ταινία γιατί είναι πολιτικό κρατούμενος. Το είχε δηλώσει με εκείνο το κομπασμό, προσέφερε γέλιο απλόχερα, στην Βούλη. Ο Βελόπουλος ε, πήγε σε μια λειτουργία ε, και εκεί είχαμε στιγμές αντίστασης. Συγχαρητήρα πρόεδρε. Που στη λειτουργία του Αγίου Ιωάνντου Ρώσου είσαι ο μοναδικός που δεν φορούσες μάσκα Συνέβεια <laughs> Γιάννη μου να είσαι καλά, δεν μπαίνω σε ιερό χώρο με μάσκα Τρελαίνομαι, τρελαίνομαι Δεν μπορεί, είναι αντάρτη. δεν μπορεί να πηγαίνει στις εκκλησίες στη λειτουργία Και πήγε στο Ρώσο τον Άγι Ιωάννη, το Ρώσο τίποτα δεν είναι τυχαία Τυχαίο και εκεί τον είδανε και του είπανε μπράβο οι ακροατές που δεν φοράγες μάσκα μέσα στην. Εκκλησίας γνωστών μες στην εκκλησία δεν κολλάει, το ξέρουμε όλοι αυτό. Βέβαια τώρα έχουμε τελειώσει γιατί η τελευταία μέρα με τις μάσκες σήμερα. Καλά έχουν τελειώσει οι μάσκες εδώ και μέρες δεν τις φοράμε γενικώ, Αλλά από αύριο και τυπικός παρά μόνο κάτι ελάχιστα εκεί στα μέσα μεταφοράς, όλα τα υπόλοιπα είμαστε, σε όλα τα υπόλοιπα είμαστε χωρίς μάσκα. Ελεύθεροι δηλαδή, ελεύθεροι. Είστε εδώ τον καρα και ο Ζάκο και θέλετε τα νεύρα μα τα υψηλή παιδιά. Πιο καρακείο από όλου. Ένα είναι ο μπουμπού. Υπάρχει άλλο. Είναι επίσημη έκθεση του Ο Σάγεντά του 2021. Ελλάδα ήταν η δεύτερη χώρα στον κόσμο σε αύξηση του διαθέσιμού σοσλίματο των πολιτών mm -hmm. τη. Το 2021. Το Μπουμποκό. Εντροπή, Κυρίνη Υπουργό κυβέρνηση, αντιπρόεδρο του κόμματο. Ένα, Ένα σεβασμό μα φαίνεται την ανάπτυξη, δηλαδή κάπου η να, η να εκτιμάμε και κάποια και πράγματα. Δεν είπατε μου γλικη. Ανάπτυξη με 76% δεν μου το κάνουν 80 παρολογή. Ανάπηρος ξανάπηρος αγαπητέ δεν έχετε μια καούρα για τις επενδύσεις Τι γίνεται στο ελληνικό Το κρεμίζω τούβλο τούβλο Ελαφριά πίνω πίνω κάποιο μαλλό ξέρε θεού Και περνάει εε καταλαβαίνω Κάπου περνάει κάπου περνάει Εγώ είμαι. Άκου. Ακούω το σταθμό. Εννοείται, ακούω εσά και το Λάλα και ακούω τον σταθμό και άκουγα τι ατάκε του Άδωνη υπερπρώτη και τέτοια. Σήμερα είμαστε πρώτοι. Πού να το πάμε. υπερπρότη, δεν γίνεται. Και να ρωτιέμαι υπάρχει υπερμαλάκα. Ναι, πώ στο... είναι το υπερταμείο, α πούμε. Μπράβο, κάπω έτσι υπερμαλάκα. Ο Άδωνη είναι υπεράνω τη μαλακία, α πούμε. Δεν συμφωνώ με αυτό. Εγώ απάντησα με το σκεπτικό ότι αν υπάρχει γενικότερα. Ο δεν ο θέλω μιτσοτά... να το κάνουμε συγκεκριμένο. Ναι, ο μισοτάκι είναι υπερμαλακία. Μαλάκας. Είπατε κάτι? Λέω εγώ, έχω ένα ερώτημα. Μην βάζετε τέτοια ερωτήματα, δεν δε θα ήθελα. Αυτή που τον ψηφίσανε είναι τόσο υπερμαλάκε. Μου ψηφίσανε το Ζαβό μαζί με τα φασιστό φασιστόπουτρα. Τα φοιντικά είναι υπερμαλάκε, λέω εγώ. Όπω λέμε υπερταμείο, υπερμαλάκα. Α πούμε, είναι μια άποψη κι αυτή. Απόψει έχει ο καθένα τώρα, μην πούμε σε αυτό. Ο φίλο σου ο Μπαρκόνι χτυπήσε τελευταία. Μα όχι, ευτυχώ. Έλα σου πώ εκινικάνε όμω οι τρελή. Έχει έφεση ρευμού. Έχει έφεση σου τρέσπου. Η Λουκάμω την έφτιαξε στο φιλότη που και είδες ένα παραπονό που έβγαλε «Ρε Αποστόλη δεν με βγάζει κανείς» Ψυχούλα μου για την ψυχούλα με μου δεν μου αφήνεις να μιλάω Θέλεις να τα βρούμε να μιλάω τώρα Σε παρακαλώ αφού είσαι καλό παιδι Ψυχούλα και ο δικός μου ο όμως άνετος Τι σου είχα πει ότι είναι ο ωραίος μάγκας αυτός Λέει Αποστολάκο Αποστολάκο Είδες ούτε σχολίασε ούτε μίλησε άσχημα Είδες που σου λέω είναι ωραίο άτομο που σου έ Γεια σου Μωρό. Τι Καλησπέρα. <laughs> Αποστολή. Θέλω να πω για αυτού του δύο την Παρασκευή που γάλατε, που παρεξηγήθηκαν γιατί έκανε τον συμψηφισμό Χούντα και κυβέρνηση Κούλι ο θύμιο. Και παρεξηγήθηκαν αυτοί ότι βγήκε με εκλογέ λοιπά Και τα λοιπά. Και ο Χίτλερ με εκλογέ βγήκε. Μην τρελενόμαστε. Μια χαρά το εκμεταλλεύτηκε το σύστημα και βγήκε. Εντάξει, μην τρελενόμαστε και να μην παίζουμε με τι λέξει. Χούντα είναι. Χούντα ζούμε. Χούντα τα παιδιά μα Την Έλα, Απόστολε από με τη Λίνι σε παίρνω, Έλα, κοκκινόπανο. Δεν έχω πάρει ποτέ απόστολε. Παιδιά, μιλάω με τον Απόστολε ελληνοφρένια. Κάνε μου μια χάρη, δε φίλε, το θύμιο τον φίλιο των καλαμουκί. Ότι 25 Μαου δεν είναι η μέρα, η Παγκόσμια η Μέρα τη Πετσέτα, όπω έλεγε. Τόσε μου πετσέτα είναι Αλλά Είναι το towel day το οποίο είναι αφιερωμένο στον συγγραφέα Douglas Adams Towel day Towel, towel day Ρεβαίω, τι σημαίνει, ρε. η μέρα η πετσέτα η καλή, Είναι τόσο απαλή Βεβαίω αλλά είναι αφιερωμένος ο Douglas Adams, Από τον ήρωα που έχεις το... Έλα ρε δεν πιστεύεις, περίμενε λίγο. λίγο Καλησπέρα, για την πετσέτα παίρνω Σαν την καρδιά Το βιβλίο Κάντε στο γαλαξίο, Ο στο Γαλαξία, ο κεντρικό είδο φοράει μια πετσέτα στον νόμο. Και οι οπαδού του Ντάγκλα Σάντεμ το κάνανε Παγκόσμια ημέρα για αυτόν. Αμάλιστα. Εντάξει, να σου πω. Μικρόφωνο ναι. έχουμε, δημοσιογράφοι μα, εκπομπή έχουμε. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να είμαστε και μορφωμένοι. Δηλαδή, στο δημόσιο το λόγο Συνάφημαι. σχεδόν επιβάλλεται να είμαστε στούρνοι. <Κι> Απέδευτοι, ακαλλιέργητοι. Οπότε, Ό,τι λέει το σαν σήμερα, εγώ διάβασα. Το σαν σήμερα, αν μπει εκείνη την ημερομηνία, πάνω-πάνω που έχει τι παγκόσμιε μέρε, δεν λέει όλο αυτό το story που είπε εδώ τώρα ο τη Μητή Λίνη, ο κοκκινόπανο πως συστήθηκε, λέει είναι Παγκόσμια Μέρα Πετσέτα. Έτσι το βρήκα, έτσι κάναμε την αναπαραγωγή, έτσι βάλαμε το τραγούδι, τιμήσαμε εκείνη τη μέρα. Τώρα θα τιμήσουμε τι καρικατούρε όπω τι αποκάλεσε ο σύντροφο Αλέξη Τσίπρα. Θέλω όμως με εινικρίνεια να αναρωτηθούμε Αυτό το μήνυμα της αλλαγής ήταν μονάχα μήνυμα προς το Μαξίμου Πιστεύω βαθιά πως το μήνυμα της αλλαγής ήταν βροντερό Αλλά και πολύ διάστατο Και αφορά και εμάς αυτό το μήνυμα Ήταν μήνυμα κυρίως προς το Μαξίμου Αλλά ήταν και μήνυμα και προς την Κουμουνδούρου Και θέλω να γίνω ακόμα πιο συγκεκριμένος Και μπορεί δυσάρεστος για κάποιους Θα συνεχίσουμε και από εδώ και στο εξής, ξανά και ξανά Να λειτουργούμε με ομάδες και τάσεις καρικατούρες που ενώ εμφανίζονται ως ρεύματα ιδεών στην πράξη λειτουργούν πολλές φορές ως ρεύματα άγωνης εσωτερικής αντιπαλότητας και ως μηχανισμοί αναπαραγωγής τελεχών και μάλιστα εν ονόματι οποιοδήποτε προσχήματος ή προσώπου ε, να τα πω όλα ακόμη και του προέδρου του κόμματο. ή θα αλλάξουμε χωρίς να βουλιάξουμε, το λέω εγώ αυτό. Εδώ λοιπόν ο Αλέξης Τσίπρος από την Κεντρική Επιτροπή προχτήσης του ΣΥΡΙΖΑ βάζει τέλος σε ένα μεγάλο επιχείρημα που είχαν οι σύντροφοι της ανανέωση, όπως λέγαμε παλιά, ότι είναι δημοκρατικά κόμματα όλα αυτά και έχουν τάσεις και εκφράζονται τάσεις και όλοι μαζί και τα, λοιπά και τα λοιπά, αυτά τα ωραία, τώρα εδώ θέτει τέλος όλα αυτά, τους λέει καρικατούρε για να τελειώνουμε γιατί εξουσία δεν βλέπουμε, λογική εξέλιξη, απόλυτος λογική εξέλιξη. Θα ακούσουμε τώρα έναν εκπρόσωπο καρικατούρας. Το μοντέλο παραγωγής και κατανάλωσης που έχουμε ανάγκη από, για την επίτεξη της κλιματικής ουδετερότητας θα πρέπει να έχει τα εξής χαρακτηριστικά. Πρώτο χαρακτηριστικό. Απεξάρτηση από όλα τα ορυκτικά καύσιμα, <μιου> τα ορυκτικά καύσιμα, Λιγνίτη, φυσικό αέριο, μαζούτ, δίζε και από όλα τα ορυκτικά καύσιμα. Ορυκτά καύσιμα, τα λέμε όλοι. Τώρα θέλει κανεί να πάψει τον τσακαλό το τσακαλό του. Είναι ωραίο που είναι εκεί αρχηγό τάση Το 52, 53, 54. Πόσοι ακριβώ είναι, δεν ξέρω αν έχουν μείνει και όλοι αυτοί. Και αντί να πει ορυκτά, λέει ορυκτικά καύσιμα. Δημιουργεί μια άλλη εικόνα. Το ορυκτικό στην Ελλάδα το έχουμε συνδυάσει όλοι με κάτι διαφορετικό. Κάνα καλαμαράκι, κάνα υπεριά, τη γανιτί, με τυριά, με διάφορα. Μην αρχίσω και λέω και μεσημέρι. Εδώ το έβαλε με καύσιμο. Του έδωσε μια άλλη διάσταση. Το πήγε παραπέρα, θέλω να πω. Καλή όρεξη μια που τα λέγαμε όλα αυτά. Α, και ένα πειλάφι, ακολουθεί ένα πειλάφι, το οποίο με θαύμα έφυγε από εκεί που ήταν και πήγε αλλού. Ευλογημένα τα έτοιμα να είναι από τον μεγάλο ομολογητή Ιωάννη Ρώσο. Που όταν έγινε Ρώσο-Τουρκικός πόλεμος, πιάστηνε μάλλον τόσο από τους Τούρκους. Είναι γνωστόν το θαύμα που έκαμε, ζωντανό ακόμα, όταν ο αφέντης του επήγαινε εις τη Μέκτα να προσκυνήσει ο μουσουλμάνος έφτιαξε στην κυρά του Ιωάννη, έναν ωραίο πιλάφι και του λέει «Αχ, μου, να ήταν εδώ αγάς, θα το ευχαριστιόταν αυτόν το πιλάφι». Με της δόσμουρα του το στήλο έκαμε προσευχή και άγγελος Κυρίου μετέφερε το πιάτο, το ασημένον το οποίο είχε πάνω και τα αρχικά του Αγά εις τη Μέχα, στο δωμάτιο που εφιλοξενήτουν ο Αγάς εμπαίνοντας μέσα στο σπίτι που εφιλοξενήτουν ο Αγάς εβρήκε έναν αχμιστόν πιάτον πιλάφι και με προθυμίαν το έφαγε ο πεινασμένος Αγάς και αν και ήξηκε αυτό είναι το πιλάφι που φτιάχνει η χανούμισσα του, η κυρία του η έκπληξη του εμεγάλωσε Και κορυφώθη, όταν τέλειωσε το πηλάτι και είδε ότι ο ασημένιος πιάτος είχε τα αρχικά τα δικά του απάντη. Και λέει, μα, πώς σου αυτό εδώ, εγώ στη Μέχα, α, από το προκόπη της Καπαδοκίας, πώς έφτασεν εδώ, τότε δεν υπήρχαν ούτε ντελίβερ ή ούτε, ούτε ελικόπτερα. και του έκαμε εντύπωση. Η Volt και η Food τη Εποχή. <ΣΠΣ> δηλαδή ήθελε ο άλλο και πάει στη Μέκα και ήθελε να φάει πιλάφι το συγκεκριμένο και έγινε θαύμα και όπω είπε εδώ, ο μόρφου Μητροπολίτη από την Κύπρο, ο καλύτερο όλων, ε, κατέβηκε Άγγελο κυρίου, πήρε το πιλάφι που το μαγείρεψε μια κυρία στην Καπαδοκία και κάπω έφτασε στην Μέκα. Δηλαδή υπήρχε ο Άγγελο, καθόντουσαν οι Άγγελοι πάνω και χτύπησε το μπίπερ, τι χτυπάει, και λέει Έχει παραγγελία delivery. Και πήρε το ρύζι, το πιλάφι από εκεί και το πήγε εκεί και το φάγε ο άλλο και πέρασε πολύ καλά. Όλα αυτά τα λέει ο Μητροπολίτη, θα πιστεύει 1000% και τα πιστεύουν και από κάτω. Αυτό είναι το ενδιαφέρον. Έτσι, ω κάτι αισιόδοξο, θέλαμε να κλείσουμε με αυτό. Έχουμε λαό, κολλάκι στι διαφημίσει, στο μαγκαζίνο, τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σα. Έχω απορίε. Για πέσει τα 24 ώρα, μαγαζί, γιατί έχουν κλειδαριέ στι πόρτε. Φοβερό! Ah. Ε, μήπως χρειαστεί να πεταχτεί κάπου και να πει γυρνάω σε λίγο mm. Γιατί οι άνθρωποι πιστεύουν κάποιον που θα του πει ότι ο ουρανός έχει 4 δισεκατομμύρια αστέρια Και αν του πεις ότι το παγκάκι αυτό είναι προσκοβαμένο θα βάλουν το δάχτυλό του. Ο Ιησούς Χριστός νεκάει, είπες να μου σκόθηκε Έχεις μεγάλες απορίες ε <σχ> Δεν με βοηθά, δεν με βοηθά. Πιάσε ένα χάπι, μπορεί να περάσουνε Τελοπούν και τελειώστε με το πρόβλημα Λοιπόν, έχω κάποιε χαλέ απορίε σήμερα να μου τι λύσει, Εσύ. Καλέ απορίε. Mm, θα δούμε, θα δούμε τώρα. Για να δούμε. Η πρώτη είναι, λοιπόν, αφού είναι θέμα ψυχολογία το να ανοίγει τη θέρμανση. Yes, it θα... is, yes, it is. Έλα μου. It is, it is ψυχολογία. Όλοι οι άνθρωποι. Γιατί η μείωση τη κατανάλωση οφείλεται και σε ψυχολογικού λόγου. Τότε γιατί ρε φίλοι μα επιδετούν το ρεύμα αντί να μα γράψουν ψυχοφάρμακα ή να απελευθερώσουν τα ναρκωτικά, α πούμε. Ένα-ένα. Ένα-ένα. Μην βιάζει. Καταρχά, πιο πολύ νομίζω συμφέρει νομίζω. να ναρκωτικά αγοράζει να και στο πετρέλαιο. πολύ σε συμφέρει, να πάρεις κόκα. Και τα δημοσιονομικά ρε παιδί μου. Θα πάρεις κόκα και θα σε σταθείς γύρω γύρω, Θα κάνεις το τράγωνο του σπιριού Μια χαρά θα είσαι. Αυτό. Αυτό είναι το ένα. Το ημία μπορεί να αυτή μου την έλυσες. Τάξη, άρα λοιπόν σε τα ναρκωτικά την επιδότηση. Ναι, ναι, ναι. Το, το δεύτερο είναι αφού ο Πατούλης Έχει, τον κατηγορούν ότι πλαστογράφησε. Αν το δει το διδακτορικό του μεταξύ, είναι ίδιο με τα υπόλοιπα έτσι. Δεν το συζητάμε. Έτυχε Α, τώρα. Γιατί λογοκλοπή τώρα, επειδή έτυχε. Έχω πει λόγο, αυτά. Να το αυτά. Στον Τζόκερ, γιατί τυχαίνουν πέντε νικητέ. Α, μπράβο, φλαβά. Αντέγραψε ένα από τον άλλον. Αυτή η ιατρική σχολή δηλαδή δεν να δίνει διδακτορικά. Δηλαδή, λέτε τώρα μια σχολή που βγάζει γιατρού, που ένα καθηγητή αφήνει την έδρα στο γιο του, mm. που έχει διδακτορικό εκεί πέρα κάθε γομαροτάγαρο από τη Νέα Δημοκρατία και από άλλα κόμματα. Λέζει να μην ξέρει να δίνει διδακτορικά. Φυσικά Έτσι θα τι Εδώ μεταξύρε παιδάκι με τώρα. Συγνώμη αυτό. Όλος ο κόσμος τα διδακτορικά του βρέσκει κάποιον, Τα αγοράζει από κάποιον. Δίνει να μεροκάματο παραπάνω και τα αγοράζει Κάποιος να σου κάνει την πτυχία, και το κτλ. 8 ευρώ η λέξη. Δεν μπορούσε oh. να βάλει το χέρι στη τσέπη, να βγάλει λίγο χρυσό να δώσει. Ε, Έπρεπε ε, να πάει ευρώ. να κάνει το copy-paste. Εδώ έχει παίξει πληγωμένη γυναίκα από πίσω τώρα να τα ah, oh, Δεν θα σε αυτά, Η γιατί στην mm. Αφού αυτοί οι οποίοι δένουν στου στήλου και του γυμνώνουν και του δέρνουν κάποιοι αυτού είναι και 15 χρόνια πια και, και τα λοιπά είναι όλοι του γύφτη Άρα αυτοί δεν είναι ρατσιστέ οι Ουκρανοί, είναι οι ρωσόφωνοι και οι γύφτη που φταίνε. Είναι το κλασικό. Αυτή mm. είναι η τρίτη απορία. Mm. Δεν ξέρω αν τα έχεις δει αυτά. Ε, έχει δει ο... Έχει το πράγμα, έτσι. Α, τους λένε Όχι, του έχουν, είναι και ψνοχρώμα στη Μούρη τι δεν χρώμα, ξέρω, τι χρώμα. Είναι, πράσινο στη Μούρη και με κυτρινοπλές σημαίες τους τυλίγουν γύρω-γύρω mm, όλα τα παιδάκια, μετάχρον, μεγάλοι κτλ αλλά σας λέω, δεν είναι ότι είναι ρατσιστές είναι ότι αυτή είναι γύφτη, εγώ εκεί το ρίχνω πιθανόν, Δείτε, θα, πιθανόν. Να... Πιθανόν. τα μάθαμε όλα σήμερα τέλος Παραπολιτικά. Ναι, η ίδια. Τέλο πάντων, λοιπόν, να σου πω Ξεκινάει η Ελληνοφρένεια. Είμαι στο φανάρι. Γίνονται δύο γκόμενε μέσα σε ένα μάξι. Είναι ο Πακιστανό εκεί να του πλύνει τα τζάνια. Δεν τον αφήνουνε και του δίνω 50 λεπτά. Εγώ και του λέω καθάρισε τα τζάνια από τι Εντάξει, έχουν πεθάνει τα γέλια αυτέ. Και ο Νταλικέρη απέναντι έχει πεθάνει στο γελίο. Γιατί όμω, πε μου, γιατί. Εσύ έκανε τώρα. Αλλά διότι ο, Καλαμ, ο Καλαμούκη εκείνησε την εκπομπή με τσίφρα. Το κόμμα μα αριστερό στην ψυχή και τι ιδέε του με ρίζε βαθιά στην ιστορία των αγώνων είναι πια ένα κόμμα Μεγάλο είναι ένα όριμο ακόμα εξουσία. Γλικά πονούσε το μαχαίρι που είπα εγώ την Παρασκευή. Γλυκά πονούσε το μαχαίρι. Και πονάς, και, πονάω. και από ό,τι βλέπω για να ξεκινάει ο Καλαμούκη εκπομπή με Τσίπρα, είμαστε πάρα πολύ μπροστά. Είμαστε πάρα πολύ μπροστά. Έχει ση ση σημαίνει ότι έχει χεστεί πάνω του, αρχίζει να φοβάτε Για το Καλαμούκη, τώρα Ε, ναι, ο Καλαμούκη και όλο ο μηχανισμό που υπηρετούν οι Καλαμούκηδε τώρα, έλα σε ε, παρακαλώ. Εφόσον ο Τσίπρα είναι μπροστά, ξέρει ότι θα πάρετε πάλι το 5% και θα είστε και ευχαριστημένοι. Θα πάρουν μόνο 5% και θα είσαστε και ευχαριστημένοι αυτό, τίποτα coś